Καλώ ορίσατε, καλώ ορίσατε! Καλό σα βρήκαμε. Α! Όλα τα καλά, κρατάνε λίγο. Πώ Πώς θα περάσατε, Λεχρίτες Καλά, καλά, αλλά δεν ευχαριστέσαι. Ευχα... Τι είναι, ένα μισή μήνα. Ναι. Ναι, τώρα. Είναι αυτό ξεκούραση, είναι αυτό διακοπέ. Εντάξει Θέλει κάτι. Είχα ευχηθεί να μπει μια τσούχτα μέσα στο μαγειό σου. Μπήκε, ρε. <laughs> θα ήθελε να φοράω μαγειό. Πήκε. Θα φοράω μαγιό καλέ. Α, έχετε κατευθείαν, δηλαδή και σε βρίσκει. Σε τσούτσου πάω! σπάω. Στον... Που λένε. Μου τον βρίσκει, μην την πιάσουν και την αφήνω να λιώνει στην πέτρα. Τέλο πάντων, μην μου τα θυμίζει. θα μα λείψατε. Εν τω μεταξύ, εμεί εδώ σήμερα γιορτάζουμε. Τι είναι σήμερα, Του Εμιλίου Του Αγίου Εμιλίου. Είστε πολύ τυχερές που γιορτάζετε σε αυτή τη γιορτή. Ναι, ξέρεις το γιορτάζει σήμερα, Ο Εμίλιο το μήλο. <Λελίου> ναι. Αποσταλεί. Έλα. Γεια σου, μου. Γεια σου, Χρυσό μου. <laughs> Ήθελα να σε ευχηθώ καλή ξεκούραση πρόσκληση. Σε κουραστήκαμε. Τώρα που έπιασαν τον κακό. Τώρα γυρίσαμε έχει καιρό που πιάσαν τον κακό. Ή πιάσαν κι άλλο κακό. Έχι. Πιάσαν μέσα στον καλοκαίρι που έλειπα και τον ξηρά. Ένα, ένα είναι ο κακό ομαζιότη, ένας, ένας. ένα, ένα. Έχει πολλού κακού. Οι περισσότεροι κακοί δεν κρατάνε και όπλο. Ένα πρόβλημα εργαμό το έχω. Τι. Παρά ότι πιάσαν τον κακό. Τώρα εγώ γιατί εξακολουθούν σώνα με Σκέφτομαι το μαθιό Σοδίμαρχο, τον καταχραστή με τα πάρτηση αυτό. πολιτικοί όλοι Είναι έξω. Δεν να έχω πρόβλημα. Εγώ Εσύ σίγουρα έχεις πρόβλημα. Έχω, έχω ναι. ναι. Να αρχίσεις να εμπιστεύεσαι τους θεσμού. Έτσι πρέπει. Τώρα με τη νέα σεζόν άλλαξε και εσύ. Κάνα και εσύ μια αλλαγή. Δεν θα πετύχει μόνο αλλαγέ από του πρωθυπουργού και του γλύφτε τους, τους. Είστε σωστό. Θα κάνεις και εσύ μια αλλαγή. Θα εμπιστεύεσαι από τώρα του θεσμού. Σκατά. Καλή τύχη. <laughs> Έλα, γεια. Έλα. Τόλμη, αμάγκα τα βρήκα. Γιατί ρε που με έψαχνε να πούμε. Αφού λέει όχι το βρήκα. Όχι, σε βρήκα, το βρήκα. Τι βρήκε. Έφερε τόσα χρόνια που ακούω τον Ατόνι και Τόσα το... χρόνια μακριά σου λιώνω. Έφυγε και μερά νύχτα λιώνω. Έχω γυρίσει με τρελό κέφι. Θα σα γαμπήσω στο τραγούδι φέτο. Το είπα. Τέλεια, Να σου δώσουμε και ένα μικρόφωνο. Α σε με να Έχω, δύο. Λέγια. Άσε με φύγω. Το βρήκα που λέει. Άσε με να φύγω. Σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο. Κάθε φορά ζω. Έγινε ασκία σου και σ' ακολουθώ. Στοπα. πα. Τον Αντώνι, λέω τον Αντώνι. Τον Αντώνι, παιδί μου, μην μιλά έτσι. Πέρασε το καλοκαίρι και θα μιλάμε πάλι για Αντώνη. Έλεω. Έλεω, ωραία. Δεν βαρεθήκατε. Όχι, όχι, αδερφό. Όχι, ε. Πώς το κάνω. Καλά. Τι, Αν βαρεθείτε ποτέ, αλλάξτε τον και λίγο. Όχι, τίποτα άλλο για να τον ξεκουράσουμε. Τόσο σώσιμο. Είναι, είναι. Υφέστηκε μέσα. Υποδάσκε μελά στο πατέρα. Ποιο γράφει του λόγου του Σαμαρά. Πε μου, ποιο. Το Μουρούτι. Ποιο το γράφει. Δεν φίλε, ο Ρογκάκο δεν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ο Ρογκάκος. Δεν ξέρω. Είτε. Εγώ έτσι πω τον άξω πριν το καλοκαίρι <laughs> Ναι. Ήμουν σίγουρος στο γραφείο του Κικίλια είναι Η ειδοποίηση ότι βρήκαμε το Μαζιώτη κύριε Υπουργέ ή ότι εμπάσχευε πτώσει είμαστε στα ίχνη του κτλ Χθε που σας βρήκε Στο Υπουργείο Δημοσιαστής Συντονίζατε προφανώς αυτή την υπόθεση κύριε Υπουργέ Και με μεγάλη ζέση, έτσι. Ζήλεψε το παιδί από τη στυράκι, ζήλεψε. Σου λέει: Κάτσε, ευκλαφτή. Γιατί, Ευρωβουλευτή, να έρθω να μην γίνω κάτι σε αυτή τη ζωή. Κατάλαβε. Και αρχίζει και φτιάχνει αυτά τα, τα πάρα πολύ ωραία πράγματα για το βίο με τον Αντώνη. Και τελικά, ο Ρογκάκο έγινε κάτι σε αυτή τη ζωή. Εσύ. Πέρα από αυτό που φανταζόμαστε όλοι μα. Με τέτοιο γλύψιμο, δεν θα γίνει κάτι από εδώ και πέρα, σε παρακαλώ. Έλε, συνάδευε! Ποιο είναι! Τι έγινε, έγινε επιτυχία! Το έμαθες. ήμουν διακοπέ, τώρα το έμαθες. Μα ήσουνε βλαμμένο, παιδί. Με εμεί τρέχαμε στο μοναστηράκι, πυροβολούσαμε τον κόσμο. Και εσύ σου, α διακοπέ, δεν καταλάβανε, Χριστό! Όχι Δεν πυροβολήσαμε τον κόσμο. Η Τι άλλη... πυροβολήσαμε. Εγώ τον κόσμο πυροβολούσα. Είχε και έναν με όπλο, αλλά δεν έβρισκα σημάδι με τίποτα. Ο Αντώνης ο Πρεκατές που είναι στη Δία στον πυροβόλησε μία. Εγώ είχα βάλει σημάδι κάτι ξένους. Γιατί είποσα να φέρουμε τουρίστες. Και τους πήρα στο κατόπι. Και γιατί μου μόνο τον Ασταλό ρε. Τι. Είχε και παρέα ασταλός. Δεν τον είδε. Είχε μεγάλη παρέα ο Και κάτι Αυστραλέζε, καγκουρίνε, πολύ καλέ. Mm. Αλλά το μαλλί το είχε αρμοϊκά. Εκεί Και σηκωμένο για Άστα, μη λέω. Εννοητική με μεταγραφή ήταν αυτή, ρε. Έλα, σαφήρε το Από Αποστολή. Έλα. Έλα, πόσο γρήγορα πέρασε το καλοκαίρι, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλά, και εγώ δεν καταλάβαινα πώς πέρασε. Επιστρέψατε. Πάλι του μα... σκεφτόμουν θα Παθλήσατε βρε. Ναι καλέ το ξέρω. Πώ περάσατε? Τα περάσαμε όμορφα, όμορφα, όμορφα. Τι θε τώρα. Καλά, ρε, μην Γύρισα πολύ ε. Γιατί? Αγρίμη. Γιατί? Α, τι να σου πω, δεν ξέρω. Γύρισα αγρίμη και με μια διάθεση να τραγουδώ. Με λίγα λόγια την ψεύσατε φέτο. Όχι, oh, κατάλαβα. Όχι. Oh. Τα τελευταία χρόνια να λέμε καλώς μόνο με νέα μνημόνια, νέα μέτρα, νέου δε αυτό... δεν έχει ούτε νέα μνημόνια, ούτε νέους Θα τους δώσουν άλλο όνομα Μεταρρυθμίσεις θα έχουμε Μεταρρυθμίσεις Ναι, μεταρρυθμίσεις, αποκρατικοποιήσεις, απελευθερώσεις Αυτές είναι οι λέξεις σωστές Τέλεια, ελεύθερη αγορά Αυτό, αυτό όπως το έπαιζε, αυτό το ελεύθερη Ταιριάζει στην Ελλάδα το ελεύθερη Ναι! Καλώ ήρθατε, καλή σεζόν! Καλώ ήρθαμε καινούρια, αγάπη! Δεν πάει έτσι, λέγε? Αυτό το κολαράκι σου τι χρώμα έχει πάρει, δε φίλε! Μπράβο, μπράβο, δεν... δεν το αναγνωρίζω, παιδί μου, δεν ξέρω! Ήτανε κόκκινο τη μαϊμού και γύρισε αντε το κούμπο! Μπράβο, έχει βάλει καλό λάδι, ακριβώ! Να σου πω ρε, πόσο έχει ο μήνα σήμερα! Ελαιόλαδο έβαλα! Καλά, εντάξει, από καλαμάτα, αλλά πόσο έχει ο μήνα σήμερα! Πόσο έχει, πρώτη! Πρώτη! Πρώτη του 2000! Πρώτοι του bro, το... τι έχει όμως. Με θα είναι το τραγούδι. Θα σε ναι. ξανά που Πού θα σε ξανά <laughs> Στου μπαξέδε, το διάλογο 3 του Σεπτέμβρη να γυρνά. Να σου πω, ξέρει γιατί δεν χάρηκα που βιάστανε το μαλλίο Γιατί? Το βιάσανε Τετάρτη, αν θυμάσαι. Εγώ την Πέμπτη πήγα στην Τράπεζα. Λέω, παιδιά, 19% τόκο υπερημερία είναι υπερβολικό. Και τι μου απαντάει με ύφο ή υπάλληλο τη Τραπέζη, στο κολονάκι σημειοτεόν. Τι? Αυτό είναι, κύριε, το επιτόκιο τη Τραπέζη. Όσο για τον Ρογκάκο που είπε ότι νιώθουμε ασφαλεί. Πρέπει να πούμε ότι ο κόσμο πρέπει να νιώθει ασφαλεί. Peace. Μετά από τη χθεσινή επιτυχία νομίζω νιώθουμε όλοι ασφαλέστεροι Και βέβαια νιώθουμε ασφαλείς Ανάλογα πώ σε λένε. Αν σε λένε Μιτιλινέο, κοπελούζο, Λάτσι Βαρδινογιάννη και βέβαια νιώθεις ασφαλείς που είναι ο Μαζιώτης μέσα. Αν το όνομα το δικό τα γα... Επίση, εγώ μεγαλύτερη ανασφάλεια νιώθω όταν mm. ακούω το Ρογκάκο να απειλεί προεκλογικά μέσω του Αντένα ή να μια μέρα μετά που το μαζιώτη, να τον Μεγαλύτερη ανασφάλεια εκεί νιώθω. Εγώ Πηρεάσει ο ρογκάκο και ο κάθε ρογκάκο από όποια πληρώνεται. Να σου πω ρε Αποστόλη, μα αφήνει τώρα έτσι, τελειώνει από τι 18 Ιουλίου. Ναι. Δηλαδή, γιατί, εμένα η μάνα μου θα με βάζει να κάνω δουλειά στο σπίτι, τώρα με τελειώνει. Ξέρει τι πιάτα έχω να πλύνω εγώ τώρα. Να πλύνει, Μωρή. Τεμπέλα όλο τον χρόνο, έβρισκε και λογική την εκπομπή για να μην κάνει δουλειέ. Να πλύνει. Και τώρα που ξαναξεκινήσαμε, να σταματήσει. Γιατί ξεκινήσαμε ότι έπνεσαι, έπνεσαι, εντάξει. Ποια νύχια? Τα νύχια, πάρε τα νύχια στα χέρια μου τα φτιάχνω. Μόνο στα πόδια τα Και άλλο να πίνω τα πιάτα, ένα άπα, πά, πά. Δεν βάζει ένα γάντι να κάνει τη χλωρίνη, τα κάνεις με τα χέρια για γυμνά Πάπα, με να διαβάζω και βιβλία, ρε αποστόλη. Και βιβλία? παπά, Είναι δυνατόν! Καλοκαιράκι είναι ακόμα! Σταυρόλεξο, Μύκονος! Έλα βιβλία και βλακίες! Τίποτα! Δεν έχει έννοιες! Μύκονος! Όσο έκανε ισυχία εκπομπή από αυτό όμως, με έχει αφήσει την ησυχία μου! Άιμωρη, λύσαξες! Εντάξει, κατάλαβα! Άντε! Hey. Αρχίσαμε τώρα, μην κρινιάζει! Άντε, γεια!